101,5 FM Stereo. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου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 Καλή σα ημέρα κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Σήμερα λοιπόν από το ραδιό Arta Στους 101,5 Εδώ είμαστε με την εκπομπή στον τοίχο Μουσική Στον τοίχο λοιπόν Θα είμαστε κάθε Όπως κάθε μέρα Καμιά ώριτσα παρέα 2681 4060 είναι το τηλέφωνο μας για να μας κάνετε τις δικές σας ωραίες παρατηρήσεις Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Για να δούμε τι έχουμε oh. Α με πήρει, είχε πάρει ένας φίλος την Παρασκευή και μου είπε ότι θα φτιάχνει μάνα του φανουρόπιτα για τα τη... αιροπλάνο. Τι έγινε. <Τι> Πάρε με σε παρακαλώ να μου πεις. <Τι> είδε κανένα όνειρο τίποτα. <Τι> λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχουμε γαλα, χαμός. Τώρα ποτάμια. είπαμε όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα ενώ τα προβλήματα είναι λυμένα το λέμε κάθε μέρα αυτό παιδιά να το εμπεδώσουμε, να δούμε φανουρόπιτα θα είναι ορίστε παρακαλώ σιγά που του βρήκε κόμμενα η μάνα του είσαι τρελός δεν θέλει, σιγά με του βρήκε νύφι αφού τις απορρίπτει όλες έλα, έλα ε, σιγά τώρα η μάνα του θα του βρει νύφη, σε τρελός Εδώ έχει πάει 477 και τις απέρυψε όλες <Το> Λοιπόν που λες, τι έχουμε, ναι Ενώ είναι λιμένα όλα τα προβλήματα, όλα έτσι Όλα, όλα, μέχρι <Το> <Το> τα πάντα είναι λιμένα Το θέμα λοιπόν είναι ε, Τα ποτάμια, ξέρω, α, έχουμε και τη διαπραγμάτευση Άμα δεν έχει διαπραγμάτευση, διαπραγματεύεται ο Στουρνάρας Α, αλλά, αλλά <Το> <Το> <Το> <Το> <Το> <Το> Ποτάμια θάλασσες, ποτάμια ηλιές, ποτάμια κοκούτσια, ποτάμια όλα, όλα, βαράτε βιολιτζίδες. Ξεχνώντας εκείνο το οποίο σε τρελαίνει είναι το... Κάτι δεν πάει... Τι... Να πούμε ρε παιδάκι, για μας δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά που Έχω ξεχάσει τα πάντα δηλαδή, τα πάντα. Τα πάντα όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα όλα που θα λέει ο Αλέφαλος. Λοιπόν... Α... <laughs> να σου πω κάτι τώρα. Αν Αναληθε... και φυσικά θα αληθαίνει Πήρε ο αυτής μας Ότι λέει Οι, οι άνθρωποι λέει που καταθέσαν τις πινακίδες ε... Των αυτοκινήτων Θα τους καλέσουν λέει, να πληρώσουν ε... Φάπαξ φόρο Όχι ότι κατέθεσε τις πινακίδες Θα πληρώσεις φόρο Τα Δηλαδή όχι... αυτά βάζουν μπροστά Επίσης ακούσαμε και άλλο ωραίο Άκου τώρα να δεις τι, τι περνάνε μέσα από τις σκληρές διαπραγματεύσεις δίθε μου τάχα Ότι αν έχεις πουλήσει το σπίτι την τελευταία δεκαετία ένα σπίτι τέλος πάντων Θα κληθεί να πληρώσεις ένα φόρο λέει Γιατί είναι επιχειρηματική πράξη Και οι... τότε δεν σε αντιμετωπίσαν Σαν επιχειρηματία Και κάτι Τι σκέφτονται ρε φίλενα Τι σκέφτονται ρε φίλενα Ορίστε το θέλει τα μάξι. Σου λέει γιατί το έχει τα μάξι μέσα. Άρα παίζεις σωστό. σωστό, σωστό. Μπαίνει μέσα αυτός και κάνει... ελα Έλα. Ένα-μια φωνή της λογικής εδώ σου λέει κάτσε ρε παιδί μου. Καλά γιατί το έχει τα μάξι να πούμε μέσα στον καράζ μπορεί να μπαίνει μέσα και να κάνεις όπως έκανες πιτσερικά που έπαιρνες. Ε, και έκανες ό,τι οδηγά να πούμε, κάτσε. Ε, λα λαλήσαμε τώρα σου λέω γενικώς, να πούμε, αλλά με αυτά είπαμε δεν ασχολείται κανένα, Κανένας δεν ασχολείται. Ε, α, βέβαια μπορεί να σου κάνει ανάλυση, για, ε, ανάλυση τώρα σου λέω να γλύφει τα δάχτυλά σου, γιατί η Κρυμαία ε, δεν είναι, γιατί δεν είναι δημοκρατικό το δημοψήφισμα στην Κρυμαία. Ενώ είναι δημοκρατικό αυτό που έγινε από τη μία και από την άλλη Δηλαδή σε τρελαίνουν Και βέβαια χτες το, το, στο δημοψήφισμα με 95,5-96% ψήφισαν ναι στην ένταξη με τη Ρωσία Εκεί οι κρυμνιώτες Λοιπόν ορίστε Σωστός Σωστός το δημοψήφισμα στην Κρυμαία είναι παράνομο, το δημοξέσκισμα το δικό μας είναι νόμιμο. Σκέφτομαι καμιά φορά ρε παιδιά, δεν ξέρω άμα εσείς να πούμε πού είστε, είστε και διαβασμένοι, είστε και ειδικοί. Λοιπόν, μήπως μπορείτε να μου δείτε. Μήπως αυτά, αυτό όλο το οποίο γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, συνιστά κατάχρηση εξουσίας. Λέω ρε παιδί μου. Λέω, τώρα με περνάει από το μυαλό. Είμαι υπερβολικός, ε Μπορείστε? Λάγκα! Λάγκα! Λάγκα! Λάγκα! Λάγκα! Δηλαδή ο πόλεμος που είχε κινήσει ο Χίτλο ήταν για τη δημοκρατία Λέγε μου Σωστά, σωστά, σωστά Έλα, έλα Η φωνή της λογικής, έλα, γεια Η φωνή της λογικής Ναι ρε πού μου θύμισες τώρα Πού είναι ρε εκείνη η Αραβική Άνοιξη Πού είναι η Αραβική Άνοιξη, το Αραβικό Χινόπορο, πάα, πα, πα, πα. πα. Were... Άσε τώρα σου Βάλτα, στην πάντα αυτά γιατί τα παιδιά διαπραγματεύονται τώρα με την Τρόικα. Να πούμε και ξενύχτη, το, το ρίξαν στο ξενύχτη. It's γιατί λέει, αντιστέκονται στις ομαδικές απολύσεις τι οποίε θέλει η Τρόικα. Η Τρόικα, ναι. <Τι> Την κατάργηση τριετιών ε, τριετίες δηλαδή, πιο τα έχει αυτή τη στιγμή, Υπάρχει κανένας άνθρωπο ο οποίος εργάζεται. <Τι> Συγγνώμη, ρε παιδιά, μπ, μπ, μπ, ξέρω. <Τι> τα γάλατα, τα φαρμακεία, ναι. Κοίτανε άσπρασα γάλατα και μου γαργάλατα, γαργάλατα, γαργάλατα. Ορίστε παρακαλώ. <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> Αφαιρούν ζωής yeah, music, Αφαιρούν ναι Τις ζωής Σου λέει πολύ έζυσες. Λοιπόν, ε, τώρα τι να κάνουμε Ασχοληθούμε λίγο και με τα σούργελα του συστήματος Πήγε ο κύριος Θεοδωράκης Του ποταμού Στην Κρήτη Να πάρει θάρρος να μιλήσει στη πατρίδα του εκεί πέρα κόμα τρίτο κόμμα Μαζεύτηκαν αρέα αρέα καμιά πενενταρέα και του είπε, προσέξτε τι του είπε, όταν φώναξαν τον Ελευθέρω Βενιζέλο να αφήσει την κριτική πολιτεία και να αναλάβει την πρωθυπουργία τη χώρα για να τη σώσει από την ανυπολιψία και τα χρέη, τον φώναξαν ω αριστερό ή ω δεξιό. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει έναν Ελευθέρω Βενιζέλο. Δεν έχει, με συγχωρείτε, έναν Ελευθέρω Βενιζέλο. Αλλά πολλού λευτέριδε που είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν με ρεαλισμό και επαναστατικότητα. Λευτέρι, λευτέρι, λευτέρι, σε έχω γραμμένο στο παλιό μου το τευτέρι, που έλεγα. Αυτέ είναι ρε. Αυτέ είναι επαναστατικέ ομιλίες. Εν μεταξύ το σύστημα παλιότερα έβρισκε και κάποιους, οι οποίοι τέλος πάντων κουβάλαγαν δυο δράμια κουκούτσι μυαλό. Όσο πέρναγαν τα χρόνια με την αλαφρότητα τη κατάσταση και με τον εξεφτελισμό των πάντων, οι light κοινωνίε, light θεοδωράκηδες βγάζουν να λένε τέτοιες αρλούμπες. Πρόσεξε, η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν ελευθερό Βενιζέλο αλλά έχει πολλούς λεφτεράκιδε. Λευτεράκι, έλα, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Σιγά τώρα μην έλεγε ο. Ο Θοδωράκης, ο Θοδωράκη, για την αντίσταση του κριτικού λαού, αυτά είναι βίαια πράγματα. Ο Θοδωράκη ο Δήμου και αυτοί, είναι ήσυχοι άνθρωποι, είναι γκάντιδες. Θα, τη, θα κάνουν την επανάστασή τους, αλλά ε, κατάλαβες ε, που το πήγε. Και βέβαια εκεί η εικόνα ε, αψευδής μάρτυρας της αντιμετώπισης αυτών των... Ε, αυτή της αλητείας η οποία έχει βάλει το μανδύα της πολιτικής ε, των ανθρώπων είναι ότι μέσα σε όλους ένας σε σεβασμιος γέροντας τον ρωτούσε για τους άνεργους για την παγκόσμια κρίση για τα θέματα, τα οποία, τα θέματα που ο ίδιος δεν αναφέρθηκε ούτε ο χώρος του και μετά παίζοντα με το πουλάκι του ο Θεοδωράκης γιατί όλοι αυτοί παίζουν με το πουλάκι τους το Twitter του μην το ή έγραψε ότι ο άνθρωπος μου ζήτησε δακρυσμένο συγνώμη στο τέλος βέβαια στην εικόνα η οπαδή του Θεοδωράκη τον γιούχαραν έτσι αυτόν είπαμε είπαμε όπως σημειώσαμε και σε ένα αρθράκι ότι αν έχεις αντίθετη άποψη από την απόλυτη αλήθεια που πρεσβεύουν κόμματα, κομματίδια, ομάδες, ομαδούλες είσαι εχθρό του, κατάλαβες αυτά είναι τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου με αυτά Περνάνε ημέρες, είναι και αρκετέ βέβαια μέχρι τις εκλογές. Ενώ δυστυχώς, δυστυχώς, τώρα τι θέλουμε εμείς και τα θυμόμαστε κάθε μέρα, δίπλα μας άνθρωποι πεθαίνουν, άνθρωποι ε, ανασφάλιστοι υποφέρουν. παρακαλώ, εγώ δεν είμαι σίγουρο, αλλά εγώ ξέρω τα με τα Εντάξει εντάξει να το πω δεν θα Για, για, για. Ναι, ναι. Καλά κάνει και με επαναφέρει. Αυτοί δεν ατενίζουν δωμάτια με στιβαγμένα δολάρια. Ατενίζουν το κενό, είναι τη ανατολική φιλοσοφία. Θα κάθεσαι να πούμε και θα κοιτάς πέρα. Πέρα, και θα έρχεται, θα βλέπει, θα περιμένει να δει του δροσουλίτε ρε παιδί μου. Τέλος πάντων τέτοια πράγματα, ενδιαξύ ε, εκείνο που σε τρελαίνει είναι ότι ε, σε τρελαίνει κυριολεκτικά, λες και δεν συμβαίνει τίποτε γύρω από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στενάζουν σε ράντζα, σε διαδρόμους νοσοκομείων από ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν όπως πέθανε μια γυναίκα την προηγούμενη εβδομάδα ε, καρδιοπαθής επειδή δεν τη δεχόταν το νοσοκομείο λόγω ασφάλειας τα, έχουμε, τα λέμε καθημερινά και θα τα λέμε, εμάς δεν μας κουράζουν, αν κουράζουν εσά μπορείτε να πάτε στον παρακάτω σταθμό. Και το πρόβλημα όλων, ε, κυρία μου και κυρία μου, είναι τώρα πώς θα πλασάρουν το, το, το Θοδωράκι με το ποτάμι του, τους και τους Λευτεράκηδες. Τους Λευτεράκηδες, λαλάκι την κρεμούλα σου. Λοιπόν, τέλο πάντων. Μόλις γίνει η κυβέρνηση ο Σύριζα τι θα κάνει, θα καταργήσει τα μνημόνια τώρα. Πάλι παρανοήσαμε πάλι. Θα καταργήσει, θα καταργήσει λέει και κάθε αντισυνταγματικό νόμο, θα πάρει το νερό, το ρεύμα, σπίτι, υγεία για... Α man, καινούριο πατακό μας ξυμέρωσε. <Συσχε> θα ξανακρατικοποιήσει την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ θα αποκαταστήσει κάθε αδικία. <Συσχε> Τούτος εδώ δεν είναι ο Αλέξης ο Τσίπρα. Είναι ο Αλέξης ο Κόπρφιλτ μεγάλε. Ο Πο-Πο-Πο-Πο-Αλέξης πο τι, αυτά έλεγε, τα έλεγε πάνω στην... Στην ξάνθη που είχε πάει, στην Κουμωτινή ο... Α τώρα θα τα καταργήσει τα μνημόνια Μέχρι προχθές δεν θα... τι να σου πω Δεν ξέρω τι ακούμε Τι ακούμε Τι... εντάξει Έχει ρεύμα ο άνθρωπος, δεν έχει ποτάμι Αυτός έχει ρεύμα κα, κατεβασά κανονική Κατεβασά κανονική Και ενώ Κυρία μου και κυριέ μου ε, συμβαίνουν όλα αυτά 181 άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού στηρίζουν τον προοδευτικό κόλλο. Ο προοδευτικός κόλος είναι του κουρέλι και του Καστανίδη. Για ένα προοδευτικό σοσιαλισμό που θα υπερβαίνει το μνημόνιο, το αντιμνημόνιο, θα ζήσει σε άλλη διάσταση, ρε παιδί μου, θα... το τσίν, το τσίν, πώς το λένε, το τσίν και το τσέν. Θα σου ανεβάσουν το τσίν και το τσέν και ανάμεσά τους, Κουτσομίτη Πιτακή, Ελευθερίου Βόγλης, Αγγελάκη Ρούρκ Κοταμανίδου, Μουρσελάς Όλοι αυτοί Ήτανε κάποια εποχή τους ήξερε στου προοδευτικούς Τέλος πάντων ναι, Τώρα είναι με τον τρίτο προοδευτικό Και σοσιαλιστικό πόλο κόλο, κόλο μάλιστα 181 Μαύστα μάστα, Μαύστα Βαρσάβαν, Ανέφη, Παρακαλού, και η Λαρέφη, Λετινάνι. καλά, λε, πω, ναι, καλά Μάστα, μάστα, μάστα Έγινε ρε φίλε Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα Και τώρα τι να σου πω να πούμε Έχασαν και οι λέξεις Το νόημα να σου πω υπομονή Τι να σου δένει Δεν μπορούμε να το λέμε ούτε μεταξύ μας αυτό πια Δεν μπορούμε ούτε μεταξύ μας να το λέμε Ορίστε παρακαλώ Σωστός δεν <laughs> <laughs> σου λέω με τον του λάκο όλοι; Τι ψήφο θα παραδώσετε, ωραία; <successfully> Και είναι όλοι ποιήτρια η μαρονίτια ανθι oh. Ο Μίτσα ομίτρας, ο μιτρας Μιχαήλ ποιητή. Ο με καλακεία έλι καστικός. Ακάτσε να βρω τώρα να πούμε, Έχει πράγμα εδώ Η Μπακοπούλου τώρα πιανίστρια Α, Μας παίξεις λίγο τα καγγέλια Λοιπόν, τι έχει εδώ Κιθαρίστας, ηθοποιός Ιθοποιός Φιλόσοφος, φιλόσοφος Νικολή Αλεξάνδρα, φιλόσοφος Α, Παμπούδι Παυλίνας Συγγραφέας ποιήτρια Εδώ έχουμε Μεγάλε, όπως βλέπεις Όλοι τώρα είναι χωμένοι σε ομάδες Δηλαδή τώρα Αυτοί οι 181 ας πούμε Λογικά, λογικά δηλαδή λέω θέλουν να με πείσουν εμένα Ότι για ιδεολογικού λόγους Επειδή το τραβάει η ιδεολογία τους Πως τραβάει η ώρα εξής εσένα ρε παιδί Με ένα χταποδάκι ξηδάτο με ουζάκι Αυτόν το τραβάει η ιδεολογία τους Να με πείσουν εμένα τώρα Ότι Όπως τον είπαμε Για έναν προοδευτικό σοσιαλιστικό χώρο Που θα υπερβαίνει τα μνημόνια Είπαμε θα είναι το τσιν και το πλίν, το τσκλίν, Λοιπόν θα πάνε με τον προοδευτικό κόλλο κουρέλι καστανίδι. Αυτά είναι ωραία πράγματα κυρία μου και κυρία μου. Αν αυτή η 181, ορίστε. Κοίταξε θα σου πω θα, μου, θα σου πω Τελικά Φαίνεται ότι ε, Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει μάλλον Αυτή η ψευτοζωή είναι, παιδί μου Χωρίς να είσαι ενταγμένο κάπου Δεν υπάρχει μεροκάματο Δεν υπάρχει τίποτε Και φάνηκε χώνονται όλοι σε τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς Όσο για την αναφορά που έκανες στην Κοταμανίδο Η Κοταμανίδο εντάξει είχε σαλτάρει από παλιά Στους, στους ροζ -χώρους. Εντάξει, ήταν από την εποχή του, του... Νικοκυρές μου! Με τη Φυσαρμόνικα Άσε μικρός εσύ δεν τα αυτά Τη Φυσαρμόνικα Στο σύνταγμα Νικοκυρές μου ελάτε μαζί μας Για να σε σώσουμε από τότε Δεν ως πάντα Νικοκυρές μου, μια χαρά νικοκυρευτήκατε Και νικοκυρέοι μου ορίστε Και <Τι> δεν είναι αυτός <Τι> Είστε νέος, δεν τα σημάσεις. Δε ετοιμάσαι εσύ τις νοικοκυρές μου Γιατί εσύ, νοικοκυρά μου Εσύ, η επαγγελματία μου Ηλάτε μαζί μας Σας σώσουμε Με τον κύριο κόσμο Έλα Α, αυτόν είπες Άρα είσαι, δεν είσαι παιδούλα Έλα, για, για, γεια Έλα Δεν έγινε Να καλά Ναι φίλε Να η κατάσταση Αυτή που λες μεγάλη. Δεν μ' αυτό το τραγούδι ρε παιδί μου Λοιπόν η Χολύπτια Άμα το ξαναβάλεις αυτό το τραγούδι θα σε αμολήσω. Θα σε απολύσω σου λέω να τραγούδι Μπορείς Έτσι δεν μ' αρέσει Να το δεν Θα βάλω λάκι παπάνες θα... Να σου πω ηχολύπτη Έχουμε και εμείς τα γούστα μας εδώ να πούμε. Επειδή πήρε θάρρος τώρα Επειδή βρέθηκε και δεύτερο σαυμαστή σου και βάλει Και το ρε παιδί με αυτό το τραγούδι Μην το ξαναβάλεις Θα δεις την απόλυσή σου Ορίστε. Βάρα Λοιπόν τι σου λέγατε! Α, ωραία πράγματα! 181, λοιπόν! 181! Και πήγε ο... ο Άδωνης πήγε στο... στο... στο Λονδίνο, που πήγε να μιλήσει ε, τον κάλεσε Ο πρόεδρος εκεί Στην Τούτο που είναι γιος Του τέτοιου εδώ που ήταν στο νοσοκομείο Της Νέας Δημοκρατίας Είναι πρόεδρος των φοιτητών της Νέας Δημοκρατίας Και τον κάλεσε να μιλήσει εκεί στο Στο Λονδίνο Στο Imperial College Στο Imperial College yeah. Και βρε, Εκεί μέσα να πούμε ήταν και κάτι μούτρα Που δεν τον άφηνα να μιλήσει Και του, του λέγαν κάτσερε μεγάλε Μπουμπούκο και να πούμε και... Τρει 11-12 έγινε χαμό και κατέβηκε από το βήμα και άρχισε να απειλεί πρόσωπο με πρόσωπο έναν φοιτητή και στο Twitter του φυσικά παίζοντα το πουλάκι του έγραψε Κομμουνιστέ δεν σε φοβόμαστε. Καλά κάνει. Ε, του... <laughs> Ποιου κομμουνιστέ να φοβηθεί τώρα, Αν ήταν άλλε εποχέ, αν θέλει ε, και εποχέ δύσκολε, πήγαινε ρώτα τον μπαμπά πλεύρη. <σομίου> Αυτόν ρώτα. Ε, εντάξει εντάξει, του ιδίου χώρου είστε παιδί του είσαι ουσιαστικά ρώτα τον μπαμπά του μέτρα του τα παΐδια να δεις αν θα φοβώσουν ή όχι τώρα εντάξει, τώρα λες αυτά που λες καλά κάνεις μπορείς το παρακαλώ ποιος, ποιος, ποιος ο φοιτητής Σκέση έχει του ταγχαμών, α. <Τι> α το ίδιο ραβδί Τι θα, θα με ζουρλάνεις να μου Εσύ θα με ζουρλάνεις, έλα, γεια για, για. για. <Τι> θα με ζουρλάνεις να πούμε; <Τι>, Τι δουλειά έχει το Τουτανχαμόν με τους Ινδιάνους ρε Επειδή κράτον και... Α, κάπου το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ Πώς λέγεται η σύζυγος του Τουταγχαμών, Πώς λέγεται η σύζυγος του Τουτανχαμόν Ρώτησε ένας έναν άλλον <κυρίζει> Μ' άρεσε αυτό το απένας Του ταγχαμούνα λέει λέει Λοιπόν τέλο πάντων κυρία μου και κυρία μου Ναι κομμουνιστές δεν σας φοβόμαστε Έγραψε στο τουγίτερο γύτερο Άδωνη Λοιπόν Τι έχουμε τώρα να πούμε Ω oh, σώπαρε. Το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο μας Ενημερώνεται στην Ελλάδα πλήρωσαν οι φτωχοί ε, ε, Κοίταξε επειδή εσύ αναφέρεσαι Σε χρήματα την πληροφορία, όχι, αυτή την ξέρουμε, την νιώθουμε στο πετσί μα. Εκείνο που δεν μας ενημερώνει στις Διεθνές Ταμείο ότι πλήρωσαν οι φτωχοί με τη ζωή τους. Κυριολεκτικά με τη ζωή τους. Τους σκοτώνουν. Τους σκοτώνουν, μιλάμε. Τους δολοφονούν. Του... Αυτό, βέβαια, εντάξει. Περίμενε, θα έρθουν οι Λευτεράκηδες τώρα. Ξαμοληθούν οι Λευτεράκηδες. Έλα, θα ξαμοληθούν οι Έλα, θα ξαμολ σημαίνει ρε παιδιά αυτό που αναρωτήθηκα στην αρχή <και> θα αναπληρώσουν αναδρομικό φόρο 50% όσοι πούλησαν τα τελευταία 10 χρόνια το σπίτι τους υπήρχε όπως είπαμε ένα κενό στο νόμο που δεν τους κατέτασε ως μπόρους με άτυπες επιχειρήσεις και τους επιβάλλει τώρα αναδρομικό φόρο 50% δηλαδή αν κάποιος πούλησε τα προηγούμενα 10, τα 10 χρόνια ένα σπίτι παράδειγμα 100.000 ευρώ Τι σημαίνει το 50% Τι σημαίνει Τι φόρος Τι διάλο είναι αυτό Τι φόρος είναι αυτός <delay> Διότι λέει Δεν είχαν λέει Δεν κύρισαν βιβλία εσόδων εξόδων Για το σπίτι το οποίο είχαν χτίσει Ορίστε παρακαλώ Δηλαδή 50% Πούλησαν το σπίτι 100.000 Λες ο φόρος είναι τόσο τ'αγάτω. Α, και θα πει το 50% αυτού του φόρου που το καλούνται να πληρώσουν. Μάλιστα. Α, αυτό είναι. Ναι, ναι. Οχ, οχ, ε, βέβαια καλά λέει, τώρα κατάλαβα ναι, φόρος αυτός διότι λέει βέβαια λέει αναδρομικός φόρος και δεν ήσουν και στο τέβε βάλε πρόστιμα, έλα παρακαλώ Τι είπα. Που κατεβάζει φόρο <laughs> Μα, Μ' άρεσε Μ' άρεσε Μ' άρεσε το πίγμα, Μ' άρεσε Γράψτε, έλα, για. Καλά, εντάξει, γράψτε, έλα, για. Μ' αρέσει το ποίημα, να τους πούμε, λέει ο φίλος Θυμάσαι εκείνο το βουνό που κατεβάζει φόρο Δηλαδή εδώ μιλάμε για πραγματική τρέλα, έτσι Πραγματική τρέλα, α, σε παρακαλώ πάρα πολύ Αλλά μην ανησυχείς τώρα που πουλήθηκαν, τώρα Τώρα που ξύπνησαν οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ για τα φράγματα για τα νερά Αγωνίσου εσύ για τα, για τα νερά! Πρόσεξε Είναι ένα πανό όπως σας είπα εδώ στο γεφύριο Που δεν λέει στον κόσμο Ελάτε να αντισταθούμε όλοι μαζί Πουλιέτε το νερό λέει αντισταθείτε Καλοί τους άλλους να αντισταθούν Αυτοί όχι δεν Αυτοί κάναν το χρέος τους κρεμάσαν το πανό Πολεμήστε όλοι σας να δοξαστούμε όλοι μαζί Ήταν το μότο μια εποχής Τι έχουμε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Θα κάνουμε παρτάκι ορίστε ένα άνθρωπο σε εδώ που του κόψαν το νερό λέει αντιστατικά, λέει αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, oh, θα κάνουν επαναλαμβάνωμε 48 ρεώρε απεργίε Κατάλαβε ποιο θα την πληρώσει τώρα οι γριέτ με το ξυγόνο με Κάνα σε επαγγελματίε α πούμε με κανέίο Καντάλαβε λοιπόν, παρακαλώ. αγώνα ενωμένοι και στη μάσα χωριστά Ωχ oh. yeah, Ξέχνατε αυτό τώρα Ξέχνατε yeah. yeah. Και στη μάσα χωριστά Και στη μάσα χωριστά Ναι Αυτό θέλω να σε μπερδέψω Ωχ Έλα τώρα Μην στεναχωριέσαι Θα έρθουν οι λεφτεράκειδες να σε <ηγνίδε> ξεπερδέψουν Έλα, έλα για, έλα, για σας. Λοιπόν θα κάνω 48 ώρες απεργίες Μεγάλη επαναλαμβανόμενες. Κατάλαβες τώρα ποιος θα την πληρώσει, ποιος θα τον πληρώσει το μάρμαρο. Υγριές με το οξυγόνα, κάνα ψυγείο εκεί, κάνα λαπτόπλακα, ένα μυαλό ανθρώπους που θα την το αέρα. Τα γνωστά. Θα κάνουν βέβαια και ποιοτικές συναυλίες. Α ωραία Αυτός είναι αγώνας. Παρακαλώ. Πάρουν, να μην πάρουν μετάθεση εντάξει εντάξει δεν αλλάζει αυτό τώρα και σε αυτές τι εκλογές τι ήθελες ξέρεις κανέναν ελεύθερο επαγγελματία εσύ να έχει όρεξη να έχει και να τρέχει τώρα για εκλογές στις, προ, στις προ, προηγούμενες εκλογές ήταν για να πάρουν τη μετάθεση που θέλαν τώρα είναι για να μην τους κουνήσουν Ποιο θα είναι υποψήφιος Ποιο θα είναι υποψήφιο, δηλαδή πες μου εσύ τώρα, ποιο άλλο ασχολείται. Θυμάσαι πόσα χρόνια λέγαμε ότι το δημόσιο, μπαίνοντα στο δημόσιο και αφού τέλο πάντων τακτοποιηθεί, τον ελεύθερο χρόνο σου δεν έχει να τον κάνει και λέει ή θα ασχοληθεί με την πολιτική ή θα γίνει λογοτέχνης, ποιητή και διάθα δηλαδή σε παρουσιάζουν, θα σε κάνουν. Ναι, σε χερσώνουν βάτα να σε παρουσιάσουν. Τέλο πάντων. Ε, γεγονός είναι πάντως ότι εδώ έχουμε μια κατάσκευση κάθε 30 δευτερόλεπτα. Τι είναι τούτο. Ρεκόρ διώξεων από τι εφορίε. Με αυτά δεν ασχολείται κανένα. Ό,τι δεν εισπράτεται κατάσχεται. Τέλο. Τέλο. Δεν έχουν λεφτά ο κόσμο και άρχισαν τι κατασχέσει. Ρεκόρ διώξεων μιλάμε. Με αυτά δεν ασχολείται κανένα. Κανένα. Παράδειγμα, λέει στη 5η Δόη στον Πειραιά έγιναν 109 κατασχέσεις σε τράπεζε και ισχύρα τρίτων. Παρά τα μέτρα, 119.000 οφειλέτες πλήρωσε, διάφορα, μην τα λέμε ξεχωριστά Μυρή. Γίνεται της τρελής, με αυτά δεν ασχολείται κανένας Με το μόνο το οποίο ασχολούνται είναι ο Σωτήρας που θα μας σώσει. έρχεται ο Λευτεράκης Παρακαλώ Πού να μεταναστεύσουν, πού να πάνε Πώς, ούτε δεν έχουν, πού να πάνε, ούτε λαθρομετανάστες δεν μπορούν να πάνε, τί να πάνε Ούτε έχουν, θέλουν και εισιτήρια, πώς θα πάνε <Κι> Έλα, έλα, έλα κακούριε, να φύγουν λέει, πού να πάνε οι άνθρωποι ρε σου, λέω, λοιπόν τι έχουμε Από τα 500 εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε λοιπόν, να εισπραχθούν Σύμφωνα girl. με την υπογραφή στα μνημόνια oh, Από you. φιλέτες οι ασφαλιστικά ταμεία Εισπράχθηκαν you know. Ελάχιστα along, Ή παίρνετε δάνειο μέχρι το 2020 That's Για να πληρωθούν οι συντάξεις Ή θα σας βοηθήσει ο Θεός mm. Mm. Του καθένα ο Θεός guy... Υπάρχουν τύχη στο Ηράκλειο Να πηδήξετε μπαλκόνια Διάφορα you, πράγματα mm. Τα οποία I can find me. Μπορείτε να ασχοληθείτε games Τι μας είπε ο Σάλλας τώρα Όχι ο φίλος μου ο Θανάσης Ο, ο, ο Σάλας ο κανονικός man. Έχω και εγώ ένα φίλο Solitary. Σάλα αλλά δεν είναι ο τραπεζίτης Λοιπόν Η Ελλάδα λέει πρέπει να μάθει να παράγει yeah. Να Σάλα προωθε... yeah. Έλα ρε, yeah. ρε, yeah. ρε yeah. Πά Αυτές είναι yeah. οι κουβέντες θα γραφτούν ρε, yeah. Με χρυσά γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας Μας είπε ο Σάλλας ότι η Ελλάδα πρέπει να μάθει να παράγει Μάλιστα Α, Αφού τόπο πω εντάξει Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Will, but... Πάντως ο Αλέξης Μέσα σε όλα προσφέρει άπλυτο γέλιο Μην κοιτάς τώρα που έχεις το μυαλό σου Μπορεί να στραβοκοιτάς τους λεφτεράκιδες ε, Να κρατικοποιηθούν Λέει οι που χρησιμοποιούν Δημόσιο χρήμα Δηλαδή όλες οι τράπεζες. Ξέρεις καμιά τράπεζα να μην χρησιμοποιεί δημόσιο χρήμα. Yeah. Εσύ ξέρεις. Yeah. Μάλλον αυτός εδώ ξέρει. Παρακαλώ. Να είσαι καλά. Η, μια φίλη εδώ μου λέει, ε, καλά. Αυτά που μου είπε δεν μπορώ να τα πω στον Αλέξη, Ψ. αλλά ε, ήταν λέει στην τράπεζα 50 ευρώ και τα κατέσκεψαν. Εδώ άλλο νόμιζε ότι έχει 3,5 ευρώ και πήγε να τα πάρει, ήταν 1,5 το ευρώ, 1,10 και του τα είχαν πάρει ένα, για 1 ευρώ και 10 μιλάμε. Τα 50 λες εσύ. Για τα 50 μιλά αγαπητή μου. Ένα και δέκα είχε, είχε μείνει στο λογαριασμό νόμισε ότι ήταν 3,5 πήγε να πάρει σου λέει παίρνω κανένα μισό κιλό ψωμί και ήταν ένα και 10 μέσα και του τα κατέσκεσαν. να μιλάμε τώρα όσο για τα άλλα που μου είπες να πω στον Αλέξη δεν μπορώ να του τα πω θα του τα πούν όλοι αυτοί που τρέχουν και τον παλαμακίζουν τώρα, κάνα δύο μήνες μετά όταν θα έρθει την εξουσία του αυτά που μου είπες και θα του τα πούν χοντρά παρακαλώ Μάλλον διάβασε το άρθρο, Ναι, εντάξει, έγραψα ένα άρθρο προχτές το Άι Αντιπολιτεύσου. Λοιπόν, με, ανάμεσα στα άλλα τα ωραία τη αντιπολίτευση, η οποία στρώνει χαλιά σε κάθε κυβέρνηση και συγκυβερνάει ουσιαστικά αυτόν τον τόπο, οδηγώντα τη χώρα, είναι και οι ενέργειε που κάνει ο Μπουτάρη τώρα με ένα τσούρμο λοιπόν υποτακτικών για να δώσουν τα χωριά. Όπω είπαμε και δόθηκε το πρώτο χωριό, η περικοπή στη Φλόρινα πάνω. Όπω σα γράφω εκεί στο αρθράκι. Αυτό είναι ένα χωριό το οποίο το είχαν κάψει ολοσχερός γιατί εκεί... Παρακαλώ. Καλημέρα. Όχι τώρα κυρία μου, όχι τώρα, όχι τώρα. Κάνω εκπομπίνες, χωρείτε, χαίρετε. Γεια σας, καλέσατε από το Αγίου Φούφου του να πούμε. Δεν θέλουμε να αγοράσουμε άλλο. Τέλος, με τι να αγοράσουμε, λοιπόν. Η περικοπή, λοιπόν, ήταν ένα χωριό το οποίο στο το χωριό που ήταν η η καπετανοί εκεί ο Αμίτας και διάφοροι άλλοι Και το κάψαν ολοσχερός Ο στρατός του κόμπη το, το κάψε ολοσχερός Λοιπόν Και το, αυτά τα χωριά λοιπόν Αυτό το χωριό τόσο έδωσε ο Μπουτάρης Είδες να, να, να, να μιλήσει κανένας Από την αριστερή αντιπολίτευση Υπάρχει αριστερή, αριστερός Τσίπρας Που πήγε να διαμαρτυρηθεί Για τα προσφυγικά στη... Υπάρχει αριστερός σκουτσούμπας Υπάρχει αριστερός σκουρέλης Υπάρχει αριστερό το εδίον της Χάιδος Παρακαλώ Μουσική Μουσική Μουσική Ναι ρε σοι Ναι ναι ναι Να σε χώσουμε καλά στο κεζί Έλα Έλα Μουσική ε, ναι, ναι, θα πα εσύ τώρα εκεί μηχανικός, θα σε προσλάβουν, θα σε κάνουνε διευθυντή, γιατί κάτω από διευθυντή δεν πας και σε ρωτάω τώρα σαν. Είδες καμιά αντιπολίτευση, αστην ε, την άλλη, τους ε, ξέρω εγώ οι Ανέλ και αυτή είναι νοικοκυραίοι, Είδε καμιά την αντιπολίτευση που λέει ότι είναι αριστερά, λοιπόν, να, να βγάλει κίχ, να... να, να... Και γράφω, όπως σημειώσαμε και στο άρθρο, εκεί που κρεμάγανε οι καπετανοί οι τάρματα θα κρεμάνε τα βρακιά τους στα ραμολημέντα της Ευρώπης με, υπο... με υπηρέτες Ελληνόπουλα που θα τους ξεσκατίζουν. Είδες να κάνει καμιά αντίδραση. Δεν μπορούν να κάνουν συναυλία τόσο ψηλά με παλαισθηνιακές μαντήλες, δεν μπορούν να παγώνουν οι κάμερες να πάνε τόσο ψηλά, γιατί πού να τρέχουν τώρα οι, οι αγωνίστριες εκεί, η Ζωή, οι άλλες, οι πώς να τις πάρει κάμερα. Ορίστε παρακαλώ. Α ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι μεταξύ ναι Έχεις δίκιο φίλοι στην περικοπή δεν έχει ρεύμα ακόμη Καταλαβαίνεις τώρα θα πάει και ο ρε Τώρα λοιπόν που θα πάνε τα ραμολημέντα της Ευρώπης Αλλά τέλος πάντων είδες κανέναν να Να Πες τώρα παιδί μου Να διαμαρτυρηθεί Να πει καμιά κουβέντα ρε τι να κάνετε εδώ Ρε έτσι κι αλλιώς τίποτα Στρώνουν χαλή οι μπουτάριδες Και οι άλλοι υ για, το, για, την, για την γενική κατάσταση Μετά όταν θα φτάσει Όχι ο κόμπος το χτένι. Όταν θα περάσει και το χτένι. Θα Τι θα γίνει Θα βγουν κάποιοι Και θα μας ε, ε, Κρεμάσουν κανένα πανό Σαν αυτό που είναι στο γεφύρι Πολύτε το νερό Αντισταθείτε Αντισταθείτε εσείς, έτσι? Αντισταθείτε εσείς Εμείς Εμείς ε, τι θα κάνουμε Όχι ελάτε να αντισταθούμε Αντισταθείτε εσείς Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Και δυστυχώς Τα καταπίνουμε Τι έχουμε τώρα ναι. έχουμε 285 εκατομμύρια Κάθε χρόνο πληρώνουμε στο δημόσιο Για τα τηλέφωνα των δημόσιων υπηρεσιών 285 εκατομμύρια Εντάξει μωρή, τι είναι 285 εκατομμύρια Θα μου πεις θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο Τι ένα να, να, να έχουν τα νοσοκομεία. Έλα, μωρέ το θέμα είναι τώρα πώ θα πάρουν Μίτσο τηλέφωνο να πούμε την Κόμενα από το... απ τη δημόσια υπηρεσία να τη πει πέρα αύξηση 1.600 εγώ, 1.400 η γυναίκα. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Το θέμα είναι ότι τους γουστάρε. Βρέμε πάνε να το ότι θέλετε. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε αυτό το ποσό, αυτό τα 285 εκατομμύρια δεν είναι πάγια. Είναι κλήσει. Φαντάσουμε τα πάγια πόσο φτάνει το ποσό, έτσι. Στην Deutsche Telekom τα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή που λέγεται και ο T στην Ελλάδα. Τι, τι θες τώρα, Ράβο, τι θες. Άντε να σου πούμε ότι οι Δήμοι έχουν στήσει νέα φάμπρικα με τις κυ... μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικέ επιχειρήσεις. Να σου το πούμε. Και τι έγινε θα μου πεις στα... Ναι, πάμε παραγάπη. Πολίτες και φορείς που πληρώνονται για να κάνουν τις δουλειές των Δήμων. Δή Είσαι εσύ φορέας, είσαι πολίτης, σε φωνάζει ο Δήμος, έχει μια κυβερνητική οργάνωση και είναι ένα, όπως με τα σκουπίδια για παράδειγμα, λέμε ρε παιδί μου, σου αναθέτει τη δουλειά και σε πληρώνει χοντρά, κάνουν απευθεία αναθέσεις και οι προσφορές φυσικά οι οποίες παίρνουν είναι πολύ μεγαλύτερες από τις τιμές της αγοράς. Δηλαδή, αν α πούμε εδώ ο Θανάσης πάει να κάνει μια προσφορά σε μια δουλειά η οποία κάνει χίλια ευρώ, δεν θα την πάρει, θα την πάρει ο κολλητό με τη μη κυβερνητική οργάνωση που, που έκανε προσφορά με 5.000 ευρώ. Είναι τόσο απλά τα μαθηματικά. Κατάλαβε, τι άλλο να σου πω τώρα, ρε, Αυτά συμβαίνουν τώρα. Και εσύ τώρα κάθεσε και ασχολείσαι με την κοινή κυβερνητική οργάνωση τη Μαρία Δαμανάκη που πήρε 280.000 ευρώ η κοπέλα να φτιάξει και αυτή το νύχι τη, το make-up τη τέλο πάντων να σενιαριστεί. Εδώ τώρα αυτά συμβαίνουν τώρα, τώρα τη στιγμή που μιλάμε. Αχ, ah, γαλά, μας είπε ο Bloomberg ότι το πιο πιθανό σενάριο με τα κόκκινα δάνεια των πολιτών είναι να γίνει όπως στην Αμερική. Κατάλαβες, να αγοράσουν οι εταιρείες μαζικά τα κόκκινα δάνεια σε πολύ χαμηλή τιμή και μετά να νοικιάζουν τα σπίτια. <Συσή> Δεν θα γίνει αυτό που, έγι, που είπε ο Μηταράκης που πήγε και παρακάλεσε τους Κινέζους τους τοκογλήφους να έρθουν να αγοράσουν τα δάνεια. <Συσή> Αυτή είναι η παραγωγή μεγάλη. <Συσή> Μηταράκης παρακαλάει τους το τους Κινέζους να έρθουν να αγοράσουν τα δάνεια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ Ναβολα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. <Τι> Γιατί έχουν αυξημένη προστασία οι οικογένειες των στρατιωτικών. <Τι> <Τι> Α, υγειονομικής περίθαλψεις; Α, καλά <Τι> Ξέχασα να σε ενημερώσω <Τι> ότι πριν κανιά εβδομάδα θυμάσαι που θα κόβανε. <Τι> παρακαλώ. Αχα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, Σωστό, σωστό, έλα, Για. για. έλα, δεν σ' άκουσα Έγινε, να είσαι καλά Πήρε τηλέφωνο θαυμαστής του Ιχολύπτη, πολύ ωραίος λέει ο Ιχολύπτης Και αφιερώνει το τραγούδι στη γιαγιά την Κούλα Άρα. Γεια σου γιαγιά Κούλα, καλή σου μέρα Καλή σου είδε και τραγούδια σου αφιερώνουν εδώ Τι σου λέγα; Α σου λέγα το εξής Θυμάσαι που κόψανε Λέγανε θα κόψουνε ή κόψανε τη, Τα υπέρα πόρων κουρασίδων τις, Για τις θηγατέρες Που παίρναν τις συντάξεις των μπαμπάδων Που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Και διαμαρτυρήθηκαν τα κορίτσια Ακόμα και η Έλληνα Ακρίθα είχε διαμαρτυρηθεί Γιατί παίρνει και αυτή από τον μπαμπά ένα Μη στο <laughs> <laughs> Λοιπόν, Ε αυτό το είχαν κόψει Τώρα το επαναφέρουν. Δεν μπορεί να αφήσουμε τις θηγατέρε τώρα να πούμε σου λέει να. Ε, να τι αφήσουμε χωρίς το ρεγάλο τους Του είπα όλα τα επαναφέρουν. Yeah, Έλα, παρακαλώ. Δεν yeah. είναι Αφού έφαγε στρατιωτικό όπω το λένε. Μην το πω τώρα το <laughs> Κατάλαβες τώρα Είρε no, no. εδώ μια φίλη και μου λέει Χωρίζει ένα στρατιωτικό στη γυναίκα του Χωρίσανε ρε παιδί μου Δεν τα βρήκαν οι άνθρωποι και χωρίσανε Η σύζυγος όμως συνεχίζει να έχει τα, Πώς τα λένε αυτά τα δικαιώματα Του δημοσίου, την περίθαλψη ε, Αφού έφαγε στρατιωτικό τέτοιο Πάει Μια φορά το, τρος, το στρατιωτικό Τελείωσε και Τώρα τι άλλο να πούμε ρε παιδιά <Κι> Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ράμ. Δεν γίν Πάντω ε, ποσό ενδιαφέρει όλους τους λεφτεράκηδες και τους σωτήρες... ...χωρίστε παρακαλώ... Μελήρεις. Γιατί... Α, do... <Swan> είναι μια λύση... Na, ναι, ναι, ναι... ναι, ναι, ναι. <times> μια λύση προτείνει εδώ μια φίλη Αυροάτρια να πάρουν, επειδή επιτρέπονται 15 ή καμιά κουσαριά πολιτική γάμη παντρευτείτε και χωρίστε στρατιωτικούς τουλάχιστον να εξασφαλίσετε την την περιήθαλψη ορίστε oh, <μμυρίζει> του, του, τροφ, Όχι, του, επανήρθε Αυτό επανήρθε, το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε ακόμα Αμάν, κακούργες, αμάν like Είναι <μυρίζει> Και αυτές, είναι και αυτέ οι περιπτώσει. Έχεις ναι. έχει δίκιο. Να σε καλά. Ναι, να, σε καλά. να σε καλά. Είναι και αυτέ, είναι, είναι και μία-δύο τέτοιε περιπτώσει που λε που πραγματικά σε κάνουν να τρελαίνε. Αλλά οι περισσότερε περιπτώσει ξέρει ποιε είναι. Ξέρει, είμαστε άγαμε μητέρε, είμαστε εναντίον του γάμου. Αλλά γιατί μα είχε αφήσει ο μπαμπά μια συνταξάρα να πούμε, ξέρω εγώ, παίρνουμε 2-3 χιλιάρικα ευρώ. Και θα κάνουμε τώρα mm. Αλλά είναι και περιπτώσεις που λες που σε τρελαίνουν Όλοι σε παρακαλώ Όχο, έλα, γεια, γεια Αμάν, ε, κρατήστε το λίγο τώρα Μην αρχίζετε και λέτε ράμ. <laughs> Πάντως οι άστυγες στη Σαλονίκη Την βρήκαν τη λύση Επειδή δεν υπάρχουν δωμάτια με κρεβάτια ενώ όλοι στο διάδρομο Πάνε και άστυγες στο διάδρομο Ξαπλώνουν κάτω και κάνουν τους άρρωστος Τους συγγενείς τους λένε τι κάνετε εδώ Λέει είμαστε εδώ με, το, με τον κύριο Με την κυρία που τον έχετε πεταμένο στο ράτζο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι Είναι και αυτό μια λύση <ΛΣ> Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα ε, Αγαπητέ μου Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα Και δεν είναι άλλη Δεν είναι άλλη Δεν είναι η Ελλάδα ούτε αυτή που σου παρουσιάζει Ο Σαμαράς ούτε αυτή που ονειρεύεται Με τους Λευτεράκηδες Το ποτάμι <ΛΣ> Λοιπόν να τελειώ... τελειώσουμε με μια τελευταία δισούλα και να παίξουμε ένα τραγουδάκι, αν θέλετε. Δεν φτάνει που οι βουλευτέ έχουν αφορολόγητο του μισθού που φτάνει το 75%. <Τι> Παίρνουν και άτακτα δάνεια από το Ταμείο Αλληλοβοήθεια τη Βουλή. Άμα δεν είχε Ταμείο Αλληλοβοήθεια η Βουλή, και κάθε τώρα και μου τσαμπουνάει εδώ εμένα ο Καναλάρχη για παγκόσμια που είναι μαζωμένα τα λεφτά. Τα λεφτά στη Βουλή, ρε! Yeah! Παίρνει Α, το τα παιδιά. Κατάλαβε. Ενώ υπήρχε περίπτωση που βουλευτή πριν ακόμη μπει στη Βουλή, πριν μπει στη Βουλή, πήρε άτοκο δάνειο 10.000 ευρώ, και τα έξοδα του ήρθε ξενοδοχείο, καμιστρώ να πληρώσει ο άνθρωπο εκεί πέρα στην Αθήνα. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνει. Η αποπληρωμή, λέει, των δανείων γίνονται με παρακρατήσει από το μισθό. Χες σε ψηλά και αγνάντευε δηλαδή. Όπω καταλαβαίνει. Τη μεγάλη αλήθεια που σου είπε ο, ο Γιώργιο, α, Παπαντρέου. Εσύ την λιδώρισες Λεφτά υπήρχαν και λεφτά υπάρχουν Απλά τα λεφτά είναι όπως πάντα για αυτούς Κυρία μου, κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Θα προσπαθήσω Κάτσε να το βρω Να σας παίξω ένα, ένα τραγούδι το ξέρετε φυσικά, αλλά είναι τόσο σπάνια η ηχογράφησή του Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας Είναι από το 1600 1600 ναι Από το 1961 η ηχογράφηση ε, Από μια συναυλία η οποία έγινε Στην οποία θα διαπιστώσετε Ότι αυτή την Ελλάδα Όχι απλώ την έθαψαν Την τελείωσαν και με την καινούργια δικτατορία ε, τη μουσική. Λοιπόν, ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια Πραγματικά ανοίξτε τα Και θα με θυμηθείτε Αφιερωμένο όλου. το βράδυ με μορφό η Χριστός ανεσκή και ένα τραγούδι του Τσιτσάνη Oh, to to Οι σκοπελιές που πλέονται Στο αυτό, στο αυτό κι από. Ω βράδο, από δευτερά πάλι, και Αυτά είναι τα ωραία, 1961, Συμφωνική Ορχήστρα Κεστέλιος και Κεντρικών. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους βέβαια που τα κρατήσαν αυτά και μας τα παρουσιάζουν σήμερα φυλακτά ανεκτήμητα του πολιτισμού μας. Ε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σα, αλλά και για την υπομονή σας να μας ακούσετε, αλλά και να ευχηθούμε να είσαστε όλοι καλά, πάντα. Γεια και χαρά σας! 101,5 FM STER.